Γεια σας. Γεια, σας. Γεια σας, είμαστε δύο. δεν θα γίνουμε τρεις γιατί ο ένας είναι προς αναχώρηση <laughs> Θα γίνουμε 1013 Λόγω ασθενίας που χτύπησε εμένα, mm. ε, έρχεται και ο Αποστόλης για να βοηθάει λίγο Σαπόρτ, τι σου Τι <laughs> Σε... <laughs> τίποτα Πού ξανήχθηκε, σου χω πει δεν είναι εποχή για παρεό Ναι, το φόρησα από το τώρα. Το φόρησα. Με σημαία σου, μια φούστα αποφάσισε να πα έξω λέω, από τη Βουλή. Ναι, χτε με το Βεξέλη. Έχει ριζέου είχε απέξει. Σούπα να προσέχει. Πολλά διάφορα από αυτού. Γι αυτό, γι' αυτό πήγα εκεί και να τα αποτελέσματα. Mm. Κόλλησε επανάσταση, αγώνα. Υψώσε oh. τη γροθιά ο Αλέξη. Μόλι θα σου περάσει. Μα βγαίνει έξω ο Αλέξη αφού είχε κάνει το σοου μέσα και υψώνει τη γροθιά. Μήπω δεν είχε σήμα στο κινητό, το για να πιάσει καλύτερα. Όχι, δεν κρατούσε κάτι. Ήταν η γροθιά σκέτη. Αυτό το, για κεραία θα το χρησιμοποιήσει, oh, για WiFi. Δεν το κινητό μέσα, όχι, όχι. Ah. Έκανε το σήμα τη γροθιά, το είδαμε και αυτό. Και συνέχισε. Η κυβέρνηση βγήκε ε, ισχυρή. Ισχυρότατη. Η χώρα ολοκληρώνει Αν το πρόγραμμα. Αντιλέγω Πόσο, 151. Έρω, με το Στανιό. Χάσαμε τον Κακλαμάνη. Του Κακλαμανέου. Ο άλλο είχε παρόν και κυρίω ο Γιώργο. Ο Γιώργο. Ο Γιώργο Αντάρτη. Δεν θέλει τράπεζα να βλέπει. Δεν τα μπορεί αυτά. Μετά από αυτό όλοι στο βουνό. Όλοι κανονικά, ο Καπετάν Γιώργη. Παίρνει τα άρματα και πάει έξω διότι έχει, είναι σοσιαλιστή. Είναι και πρόεδρο, δεν είναι ακόμα. Εκεί που τον έχουν και γυρίζει όλο τον πλανήτη. Και, είναι ε... και ο κακλαμάν σοσιαλιστή. Ε, τι δεν είναι, για ποιο λόγο. Ξέρω εγώ, το γέρο. Ναι, βέβαια. Α. Ναι, και ο άλλο, δεν πάμε πέσω. Σε δε βαριέ θέλει κι αλλιώ. <laughs> όσο είναι ο ένα. <laughs> Διαγραφή τώρα πια. Είναι σοσιαλιστή. Όσο σοσιαλισμό. είναι και ο Ο οποίο αυτό που βγαίνει κάθε και έχει δικαίωμα ο πρώην πρόεδρο τη Βουλή να βγαίνει και να μιλάει και να το παίζει ηθικό στοιχείο και άμεμπτο και ότι όλα αυτά που συμβαίνουν για το καλό τη χώρα και έλεγε πριν θα ψηφίσω, λέει, με βαριά καρδιά και μετά δεν ψήφισε. Ήταν Καινούριο. Ήταν ναι, Πολύ βαριά η καρδιά. Ναι. Βρίστηκε ο Βενιζέλο με τον Παπανδρέο Γιώργο. Του είστε διπλωτά, έμαθα. Ακουγόντουσαν μέχρι μαλή, Λεκτή, με, αλή, και τον Τράβα τον είπε, την τροπή. Από το μουστάκι έμαθα τον Τράβαγε στο. Ναι, ο Γιώργο Ατάραχο. Όλε οι ειδήσει λένε τα άκουγε ο Γιώργο Ατάραχο. Ότι τι θα έκανε. Ότι τι, θα, ταραχ... θα είχε ταραχεί ο Γιώργος Μπορεί να νιώσει ενοχή. Από τι Δεν έχει νιώσει άλλα και άλλα Πάντως ξέρεις για άλλη μια φορά ξεδίπλωσε το αντιστασιακό του ταλέντο Ο Βενιζέλος για ποιο λόγο του, το, του την είπε Γιατί Ότι... δεν τον είχε ενημερώσει Τι γιατί. είναι αυτό που κάνεις, θα πέσουμε και μετά μπορεί να μου την πέσουν και εμένα για τη λίστα Λαγκάρτ Όχι, Α. θα πέσουμε και δεν θα βγούμε ποτέ ξανά Είτε Α. σαν Ελιά, είτε σαν Μπασόκ, είτε σαν Δημοκρατία. Θα πω και μετά παράδει. Βασιλεία, είτε, είτε, μετά και είτε, θα μου την πέσουν και εμένα. Είναι οι είτε... τελευταίοι μα μήνε στην εξουσία, μην κάνει βλακίες. Mm, σε στήριξα εγώ κάποτε σε αυτά τα εγκληματικά που κάναμε, τώρα και εσύ βοήθα να παραμείνουμε λίγο. Δεν ήμασταν εκεί, απ' έξω γινόταν, Σ... τα ακούγανε οι δημοσιογράφοι, μα τα μεταφέρανε. Στήριξε ο τον Γιώργο. Πότε, όταν Στήριξε, ήταν. Στήριξε το έλεγε σε εκείνο. ήταν. <laughs> <laughs> Με αυτά τα μισά τα βλέμματα. Δεν Ετί... έχει σημασία. Έβαλε, ήταν και υπουργό Οικονομικών. Ε, εγκλημάτισε και αυτός. Το έκανε στήριξε, για να στηρίξει τον Γιώργο ή το να στηρίξει τις Τράπεζε, ξέρω γιατί. το έκανε. Τράπεζες, ξέρω, για mm. Το έκανε για τους δικούς του λόγους. Και να του τις φέρει στις Τράπεζε ο Γιώργος έτσι από πίσω. Ναι, γιατί είναι αντάρτης και κατά είναι σοσιαλιστής. Τις θέσεις τις οποίες εκφράζω, τις εκφράζω με συνέπεια είτε είμαι εντός της Ελλάδας, είμαι, είτε είμαι εκτός της Ελλάδας, είτε είμαι εδώ στο κοινωνικό κοινοβούλιο, είτε είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε είμαι στην Ινδία, είτε είμαι στην Αμερική, είτε είμαι στη Λατινική Αμερική ως πρόεδρος της Ιαλιστικής Διεθνούς και καταγγέλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, τον άγριο σκληρό καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. κατακέλλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, τον άγριο στήρο καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο Αχ, παιδάκι στα άκαρπα δέντρα, στα καταβάθια της θάλασσας εκεί που δεν λαλάει πεντινός πολύ κουράστηκαν Αυτό ήταν όλο. αυτό ήθελες θέλε Όλα τα είπα, μια ώρα λέ. Και τα κατάβατα τη τα, τα στουρνάρια τα είπα. και τις, οικές τις είπα. Και... Με την καλή και τι τις είπα. και όλα τα είπα. Και τον ξεματιάσαμε με την ευκαιρία. <coughs> το πέρασε. Λέει για το στιγνό καπιταλισμό αυτά. Ο άνθρωπος είναι Τα Έλεγε, πριν γίνει τα εφάρμοσε όταν ήταν του, έδωσε μία του καπιταλισμού και κατάλαβε. Και τα κάνει και τώρα που είναι για μια νέα διεθνή. Ναι, ναι, ναι με τον και ένα Ρώσικο από τα παλιά. Ε, έτσι λοιπόν ο Γιώργο Παπαδεδρό ήταν η έκπληξη τη βραδιά. Τι να πει ο Τσίπρα μετά από αυτά. Αλλά δηλαδή, αν τα καταγγέλει ο Γιώργο, ο Τσίπρα πρέπει να ήταν ήδη στο βουνό. Έχει ένα διέξοδο. Είδαν και τι δημοσκοπήσει, δεν ξέρω πόσο αληθινέ είναι, αλλά μια τάση την ψηλοδείχνουν Αλλά βλέπουμε και τον κόσμο γύρω. Δεν υπάρχει ένα ρεύμα έτσι, ρε παιδί μου, να φύγουν αυτοί και να έρθουν οι άλλοι. Γερό ρεύμα δεν υπάρχει. Ε, τι περιμένει κι εσύ, Πώ θα το δει το ρεύμα. Εγώ τι περιμένω. Α. Τίποτα. Προσωπικώ απολύτω τίποτα. σα ίσα. ίσα... Πώ θα ήταν ένα ισχυρό Τα έχω ρεύμα? πολύ τακτοποιημένα. Να, 1,4%. Το παίρνει ήταν το ισχυρό ρεύμα του Παπανδρέου το 81 Άλλε Παιδί, αφούς. αυτό το θυμάμαι. Υπάρχει δεν είχαμε τηλεόραση το 81 Κουνιόταν η γη από το ρεύμα. Όντω δηλαδή, πίστευαν, πίστευαν οι άνθρωποι ότι αλλάζει κάτι. Ήταν και εδώ πιτά με μια αλλαγή γιατί 30 χρόνια δεξιά ήθε μια διαφορετική κυβέρνηση. Συνθήματα πολύ ριζοσπαστικά έξω από το Νάτο, έξω από την ΕΟ. Μιλάμε για την μέρα. Γίναμε. Άλλο Μιλάμε αυτό για τη μέρα τη νίκη και να. λίγο πριν η προσμονή. Εδώ τώρα δεν υπάρχει και τίποτα. Έπαιζε με τον κόσμο έξω στο δρόμο. Δεν υπάρχουν και σκιά συνθήματα. Γιατί μια υπάρχουν και μια μετά τα μαζεύει πάλι. Τα συνθήματα. Τα δεν συνθήματα. Δεν υπάρχει περιεχόμενο πολιτική. Γι' αυτό τα σόου χθε ότι θα σα κάνουμε πρόταση μορφή. Αντί και γινόταν η πρόταση μοφή. Τι θα έβγαινε, θα καταψήφει να του φρουνάρα. Τι θα έβγαινε, γιατί δεν την κάναμε και πριν 6 μήνε. Τι θα άλλαζε. Είναι αυτό τώρα αντιπολίτευση που σε μια κρίσιμη στιγμή τη χώρα προσπαθεί έτσι να πιέσει με αυτά τα τερτύπια πάλι, τα κοινοβουλευτικά και το σοου και την ατάκα και ο ηγέτη. Τι είναι αυτά. Πάλι έτσι θα πάμε. Αυτό είναι το καινούργιο Αυτό είναι το καινούργιο Αυτό είναι το καινούριο μάλλον. Μωραήτη. Άκου τώρα παλικαριά, γιατί έχει σημασία. Και ο Μωραήτη. Και η παλικαριά των ανθρώπων. Θα ακούσουμε δύο βουλευτέ πριν από λίγο και δεν ξέρω τι είναι αυτή Πασόκι είναι, βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου Μάστε. ο κύριος Μωραήτης στην αρχή είπε ότι δεν θα ψηφίσω αν δεν αλλάξετε κάτι και μετά θα ακούσουμε τι έκανε στην ψηφοφορία Δεν είναι ο Χατζηδάκης, ο κύριος Χατζηδάκης στην αίθουσα, αλλά αυτά θα πρέπει να τα ξεχάσετε Αυτό θα αποσυρθεί και δεν πρόκειται αύριο σε καμία περίπτωση να περάσει Μωραήτης Θάνος Ναι Ναι ο Μωραϊτης Αχ, αχ ανατρίχες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ανατρίχες δεν είναι από να πέρας, Στην ίδια γραμμή και ο Κασίς Τους τσεκάζουν και εκεί από, μέσα από, ο, ναι, από τα Γιάννη ο Κασίς Δεν ακούτε τους παραγωγικούς φορείς Δεν ακούτε τη θυσαλία τον, τον κλάδο της κτηνοτροφίας Που παράγει αρκετές ποσότητε Και το δύο ημερών γάλα Στο ράφι δεν ξέρω γιατί το βάλατε Για να τα ξεκαθαρίσουμε Εάν Δεν κατατηθεί Η πρόταση του αρμόδιου Υπουργείου του κυρίου Τσαφτάρη στην σημερινή συνεδρίαση, της Επιτροπής αλλά και για αύριο για ψήφιση ε, στην Ολομέλεια να είστε σίγουροι ότι εγώ δεν θα το ψηφίσω. Κασί Μιχαήλ. Ναι. Αυτό με τον Κασί πια. Ναι. Αυτό με τον Κασί τα τελευταία δύο χρόνια. Και δύο χρόνια ναι και δύο εβδομάδες. Τι, τι ψηφίζουν. Δύο εβδομάδες κασί έλεος, Δεν θα το ψηφίσω και μια ώρα μετά το ψήφισε. Ούτε τα προσχήματα έτσι να κρατήσει κάπως Αυτά αυτό; την τα βασικά. Αξιοπρέπεια προσωπική, όχι την πολιτική. Την προσωπική σαν άνθρωπος εκεί μεταξύ του. Τίποτα. Πώ του κοιτάει τους άλλους, πώς τον κοιτάει, Πώ νιώθει. Τσίπα αυτό ο άγνωστο. Τσίπα αυτό ο άγνωστο για πάρα πολλούς. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο, αλλά και αρκετοί. Εκεί μέσα. Αυτά συνέβησαν χθες, έχουμε παραμένει η κυβέρνηση, τα... βρεθήκαν και ο Σαμαράς με τον Βενιστέλλο, θα ξαναβρεθούν το απόγευμα, έχουν πολλά να πούν. Αύριο είχε ένα Eurogroup εδώ στο Ζάπιο. Ελπίζω σε ήπιους τόνους, Σε ήπιους τόνους να τα πούνε. Έξαλο ο Βενιζέλο από χθε να χειρετήσει. Με τον Γιώργο, τον κακλαβό. Αν ξαναγίνεται παράγων και μπορεί να ξανα, αυτό το ξανασυγκροτήσει, θα πάει πάλι στο Ζάπιο να διεκδικήσει. Το Πασόκ. Αν χάσει το Πασόκ, πώ είχε κάνει ο Βενιζέλο και πάει στο Ζάπιο, τότε θυμάστε, θα πάει ο Γιώργο στο Ζάπιο να ζητήσει. Σαν αυριανό ηγέτη, όπω έλεγε ο Βενιζέλο. Ναι, τη Δημοκρατική Παράταξη. Αυτό το είχε πει έξω με τον καφέ. Σαν μελλοντικό ηγέτη τη Δημοκρατική Παράταξη. Με το πανέλαβε ο Βενιζέλο. Διαλύθηκε η δημοκρατική παράδοξη. Φάνηκε να διεκδικήσει δι... κάτι ο ίδιο. Ποιο διεκδικεί κάποιο το Πασόκ. Ο Γιώργο. Πρέπει να το χαρίσει κάποιο. Δεν... Ποιο το θέλει το Πασόκ. Ο Γιώργο, γιατί ο το άλλο του πάει προ την ελιά, από ό,τι σου λέει Εγώ είμαι εδώ, θα παίξω ρόλο. Και μπορεί έτσι όπω είναι και ο κόσμο, έτσι όπω τον κόβουν, να ξανάρθει ο Γιώργο με. Ένα παπαδαίο θα μα σώσει. Το γελά. Πάντα με παπά πρέπει να βγούμε να μπροστά για να μα σώσει. Εδώ είναι ελληνοφρένεια πάντω. Σήμερα ειδική εκπομπή δικού τύπου λόγω αρρώστια ασθένεια. Κάπω δηλαδή. Έχει τη συμπάθειά μου. Ναι, το no βλέπω, το, το γνωρίζω κιόλα. <laughs> Η Καντέρινα Βουτσά τον ήχο, μέλη στέλνεται στη διεύθυνση του και ο οποίος θέλει να στείλει σε e-mails και νότου μηνυμάτου αποστολής το μηνυμάτο, αποστολή στο 54 100. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα του λαού όπως μας τάπατε την Παρασκευή. Έλα. Την Κυριακή 30 Μαρτίου του τουληρώνεται 62 χρόνια την εκτέλεση των 4 ο κομμουνιστών Αργυριάδη, καλούμενου, μπάτση και πελογιάνη. Όπως λέει ο ποιητής, τέτοιοι οι μπορούν μοναχά να βγουν μέσα από την εργατιά. Ενώ αντίθετα η αστική τάξη γεννά ερουφιάνους, ντοσύλογους, κοκουλοφόρους, χείτες, τραγματα ασφαλείτες, σημερινούς χρυσαβήτες. Στο παρακαλώ βάλε το τραγούδι ο <Τι> oplatania i afta berifanos Συγχαρητήρια, τίποτα άλλο. Ανθρώπου που χτίζουν ένα κοσμοσοσιαλιστικό. Ναι. Τι ναι, εκεί παρακαλώ. Ε, ο, Real. ο Real, Ναι. Ήθελα να δώσω ένα μεγάλο μπράβο. Real, επειδή είναι ο μοναδικός σταθμό ο οποίος δίνει βήμα σε οποιονδήποτε έχει να πει μια μαλακία γι' αυτό λοιπόν μπλάβο του. Τι σας έτσουξε, ο Πελογιάννης? Ο Πελογιάννης στην καρδεγιά Ρώδες. Εδώ είμαστε λοιπόν Έλληνοφρένια όπως κάθε μέρα Ε όχι όπως κάθε μέρα Α ah, ναι όντως όχι <laughs> όπως κάθε μέρα Χτες βράδυ Λοιπόν σώσαμε τα κρέστενα Το νοσοκομείο Αυτό που έγινε... Υγεία στα κρέστενα για όλους! <laughs> ακούγομαι, ακούγομαι! Εσύ ακούγεσαι. <laughs> Κάποια στιγμή έγινε όλο αυτό για να σωθεί το νοσοκομείο στα κρέστενα για κάνα μήνα, μη φάνταστηκε περισσότερο. <laughs> Μέχρι να ξανασυζητηθεί. Το πέρασε σε μια τροπολογία ότι κλείνει το νοσοκομείο Ε, ο Άδωνης, ναι. το πιάνει πρώτος γιατί Ποιος, θα έκυνε, βλέπω... Ποιος, αυτό. Ποιος θα έγινε ο Άδωνης Ποιος θα έγινε ο Νοσοκομείος Και βγαίνει ο Καραθανασόπουλος στην αρχή του Κουκουέ Που είναι και από την Πάτρα και λέει τι γίνεται εδώ Γιατί κλείνει το νοσοκομείο κτλ Αμέσως. Μετά το πιάνει και ο Λαφαζάνης, Σηκώνεται και αυτός Είναι επίσημη. Ναι, ναι, έγινε όχι. Δυο τρει και κάτι άλλοι και το φωνάζανε γενικώ. Γένει ο άδειο και λέει, δεν κλείνει. Αλλάζουμε τη χρήση του. Ναι. Θα πάνε εκεί στο μεγάλο, κλείνει ουσιαστικά. Όποιο είναι από τα κρέστανα και δεν είναι λαϊκό νοσοκομείο Ευαγγελισμό, τρία χιλιόμετρα απόσταση αν και με την κίνηση είναι καμιά ώρα αλλά. Μπορώ περιπτώσει, είναι επαρχία, εκεί είναι ένα θέμα αυτό. Θα μπορούσα να πει το κορυφαίο. Δεν κλείνει. Ξεκουράζεται. Δεν τόπε. Είπε ότι αλλάζουμε τη χρήση. Αφού τον κράτησαν όλοι εκεί, λέει εντάξει, ωραία, το αποσύρω, θα το πάμε κάποια στιγμή μελλοντικά κτλ. Για δύο-τρει μέρε ή εβδομάδε σώθηκε το νοσοκομείο στα Κρέστενα. Όλοι και γι' αυτό κάνω όλο αυτό. Κρέστενιότε, κρέστενιάτησε. Γι' αυτό έγινε όλο αυτό χτε. Ποιο αυτό... κατεβαίνει εκεί, Δεν ξέρω. Μήπω έχει σημασία αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. <laughs> λοιπόν, ρωτάνε. η Μαρία Σπυράκη. Α, ναι, για να τη ρωτάνε. Θα πούμε για τι Σπυράκη. Μα αρέσουν οι ψηφοφόροι δημοσιογραφία όμω. Ένα συνάδελφο λιγότερο. Την είχε ορθεί η δημοσιογράφο. Ω εκπρόσωπο τύπου. Ναι, δεν έχουμε το Σίμωνα Κυβερνήσεων. Κυβερνήσεων. Γενικώ. Λοιπόν, ρωτάνε για το τραγούδι ο Μπελογιάννη Ζή. Λοιπόν, του το τύπου έχει γράψει ο Δημήτρη Δραβάνη και τη μουσική ο Λάξι Χατζή. η πρώτη εκτέλεση είναι τη Μαρία Δημητριάδη. Αυτή που ακούσαμε. Ο Πανδίποτε. Ο δεν θυμάμαι τον Τζιμπαλί. Η Μαργάρη Τα Ζουρμπαλά το έχει πει. Και ο Τζίμι Πάνου από τα τέσσερα που έχουμε παίξει κατά καιρού. Η Μαρία Σπυράκη, λοιπόν, η δημοσιογράφο που βλέπετε στο Μέγκα, θα είναι υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί. Ναι, ρε παιδί μου. Και εγώ νόμιζα θα είναι με το κουκουέ, αλλά τελικά θα μπορεί με τη Νέα Δημοκρατία. Την κέρδισε. Τι κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Δεν ξέρω, αμάντια. Ό,τι λέμε πάντα να του πηγαίνει στα λεφτά, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι. Είναι πιο απλό. Μερικέ φορέ. Είναι μεγάλη ευθύνη. Δεν ξέρουμε αν είναι. Η μεγάλη ευθύνη. Είναι μεγάλη ευθύνη τότε. Να θυμηθούμε, καταρχήν, το ότι είναι υποψήφια ευρωβουλευτήνα. Ανακοινώθηκε το Σαββατοκυριακό. Χθε βγήκε κανονικά στο Μέγκα. Ναι. Βγήκε ω δημοσιογράφο. Έχουμε τη Μαρία Σπυράκη να μα ενημερώσει. Ά, Η Ά, Πόσο πάει ε... το μήνα στην Ευρωβουλή, Δεν ξέρω, δεν το oh. ξέρω αυτό. Αρκετά. 10, 15 χιλιάρια. Τον πληρώνει και το Μέγκα. Σκάτα. Τι λεφτά σε ευρωβουλή. <laughs> Ευρωβου... Αν πα. Αν θα τα πάρει σε μένα. Για τώρα με την ψήφα άρα. του λαού. Τι, τι θα πάνε. Με 19% που πηγαίνει δημοκρατία, 2 με... θα βγάλει. Και με 10% παίρνει το Μέγκα στο δελτίο. Δεν έχει στα καλά. Το Μέγκα είναι σίγουρα ακόμη τα λεφτά. Όσο υπάρχουν αυτέ. Στο Μέγκα είναι σίγουρα τα λεφτά. Ακόμη ναι. Πάσκα, πότε. Κρατικό κανάλι είναι. Είναι σίγουρα <laughs> τα λεφτά σε κρατικό κανάλι. Ναι, είναι. <laughs> ναι, αυτό, αυτό το, το κράτο. Δεν ήταν. Σωστά, έχει δίκιο. <laughs> λοιπόν, χτε λοιπόν βγήκε η Μαρία Σπυράκη. Το πετσοκόψε Μάλλον ο ΣΥΦ το πετσόκοψε. Το έπαιξε νομίζω και στον Τράγκα το πρωί. Το Αλλά, ναι, να το κλέψαμε να μπούμε στη... για να φτιάξουμε ατμόσφαιρα γι' αυτό. Είναι η πρώτη φορά που η αξιωματική αντιπολίτευση ευθέω υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας, την υπόστασή της και τον ιερό θεσμό του Κοινοβουλίου. Δεν της πέρασε, μένει όμως η πικρή γεύση ένα ελληνικό κόμμα να είναι με τόσο φανατισμό εναντίον των συμφερόντων της Ελλάδος και του ελληνικού λαού. Εδώ όλα αυτά υποτίθεται λέει Νέα δημοκρατία αλλά τα κόψαμε αυτά και τα λέει σαν τα λέει η Μαρία Σπυράκη. Μαρία Σπυράκη ε, έκανε ρεπορτάζ Νέα mm -hmm. Δημοκρατία, κυβέρνηση δηλαδή. Ναι, πρέπει να τηλέφωνο, τι ρεπορτάζει. Έλα Ντόνι. Ελά, Δεν είναι τόσο. Καμιά φορά θέλει, δεν τα λένε με την πρώτη. Καμιά Έχει φορά μια... θέλει. Ναι, αλλά εκεί από το Έλα Ντόνι είχε βγει κάτι που είχε εντυπωσιάσει όλη την Ελλάδα. Το Μέγκα γνωρίζει ότι ο Πρωθυπουργό είπε σε κορυφαίο υπουργό: Μίλησα ακόμη και με το Θεό, δεν μπορεί να γίνει τίποτε καλύτερο. Αυτό δεν θα το εμπιστευόταν ο Σαμαρά αν δεν είναι δικό του δημοσιογράφο. Μήπω τη σκοτάσαι ο Στέφαν. Σύντροφο των Αγώνων. μπορεί να το μάθω από το Θεό, όχι από το Σαμαρά. Ε, δεν ξέρει ποιε του δημοσιογράφου. Έχει αποκαλύψει πηγέ. Όχι. Οικάζουμε. Ένα Θεό θα ήξερε <laughs> ότι η Μηγαρία Σπυράκη κάποτε θα κατέβαινε στι εκλογέ. Άρα με ποιον μιλάει. μιλάει. Έχει δίκιο. Μπορεί να είναι με το Θεό. Και εγώ ναι. να πηγαίνω νου μου κατευθείαν στο προβλέψι. Θα την κάνει κομματική. Ναι, δεν είναι κομματική. Και από την ανταπόκριση, μάλλον από το σχόλιο που θα ακούσουμε τώρα δεν καθόλου ότι ήταν κομματικά η Μαρία Σπυράκη. Στο πετρέλαιο η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 15%. Και τονίζω Όλγα, δεν μπορούσε να το κάνει μονομερός. Υπάρχει όρος στο μνημόνιο που λέει ότι πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας. Η Τρόικα είπε όχι. Σκοντάφτουμε λοιπόν στην απόλυτη άρνηση να καταλάβουν Πού ακριβώ έχει οδηγηθεί ο τόπο, πού ακριβώ έχει οδηγηθεί το ελληνικό οικογενειό. Εξού και η σημερινή μονομερή ενέργεια τη κυβέρνηση. Περνάμε δηλαδή σε μια περίοδο, θα, θα έλεγα, ένοπλη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Περνάμε δηλαδή σε μια περίοδο, θα έλεγα, ένοπλη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Ήταν τότε που το Μαξίμου έπαιζε την ένοπλη διαπραγμάτευση. Την ένταση και καλά με την Τρόικα και βγήκε η δημοσιογράφη. Το θέμα δεν είναι ότι βάζει με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν κακό. Ο καθένα μπορεί να βάλει όποιο παράτα είναι. Το θέμα είναι ότι όσο ήταν δημοσιογράφο λειτουργούσε ω βουλευτή, ευρωβουλευτή και στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Χαμηλότερο μισθό. Με χαμηλότερο μισθόν. Όχι διαδρομή. Όχι σε ε, θέματα άποψη, σε θέματα ρεπορτάζ. Γιατί αυτό εδώ τώρα για ένολε πραγμαση είναι τα τσέντα τη κυβέρνηση. Mm. Τι ήθελε εκείνη την ώρα, παίρνει πέντε δικού του δημοσιογράφου γιατί ο πρετεντέρη που κάνει σχόλιο μπορεί να διαφωνεί κανεί, εντάξει, κάνει σχόλιο, ρε παιδί μου. Δεν, δεν σου λέει την είδηση. Εσύ θε να μάθει την είδη, και από εκεί και πάρα να ακούσει και ένα σχόλιο. Εγώ θέλω. Τοποθετημένα σχόλια δεν θέλω ούτε αντικειμενικότητα ούτε τίποτα δεν με χαλάει τίποτα, θέλω να ξέρω τι λένε οι παράγοντε του τόπου, που κατά σύνθεση είναι τρει-τέσσερι και εκφράζονται από τρία-τέσσερα κανάλια. Είναι -4 πάλι 4 -4 σε κάθε κυβέρνηση. Οι, ίδιοι. οι, ίδιοι. οι κυβερνήσει αλλάζουν, ναι. οι παράγοντε μένουν ίδιοι ίδιο. Το θέμα είναι εδώ ότι έπαιζε στην ατζέντα τη κυβέρνηση. Και το ναι. έχει κάνει πάρα πολλέ φορέ και τώρα επιβεβαιώνεται αυτό και με την υποψηφιότητα. Όλη η διαδρομή τη πειράκη φαίνεται από τη μεταγραφή τη στο Άλτερ, στο ΜΕΓ. Από το Πατομπούκαλο, στο γυαλί χωρί σκελετό. <laughs> από εκεί τα καταλαβαίνει όλα. Εσύ, γυαλί χωρί σκελετό. <laughs> αυτά είναι τα κριτήρια, στα το Ναι, αυτό. Από εκεί φάνηκε. <laughs> δεν το κατάλαβε εσύ, δεν το περίμενε ότι τώρα. <laughs> Όχι. Όχι. Όταν έβλεπε τη μεταγραφή, εγώ το είχα καταλάβει. Εσύ είσαι πολύ μπροστά σε αυτά. Μα <laughs> ανέφερε ο καρατζαφίρ, λέει, εδώ ένα Ότι ο Καρατζαφίρερ με αφορμή το αφιέρωμα στον Πελογιάννη είπε ότι δεν είμαστε σοβαροί εκπομπή. Πού το είπε αυτό. Καλά, είχαμε δώσει κι άλλε αφορμέ να το πει. Που το Τώρα βρίσκεται αυτό το... ο Καρατζαφίρε. Ο Καρατζαφίρε οσύ μίλησε. Ω κάποιο που μπορεί να καταλάβει. έχει κριτήριο σχετικά με τη σοβαρότητα. Βόλευε αυτή την περίοδο να πει αυτό. Ναι. Σε κάποια άλλη περίοδο. Πάντα λέει, κατά τον Πελογιάννη, λέει πάντα ο Καρατζαφίρε. Βρίσκει Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι χτε ήταν μια ιστορική μέρα. Και πει, να πω, μπράβο, έτσι, αυτό είναι το σωστό Και χθε. Α ακούσουμε καταρχήν γιατί χθες ήταν ιστορική ημέρα Όμως να θυμάστε κάτι Η σημερινή ημέρα Στην ελληνική ιστορία Θα καταχωρηθεί στο μέλλον Όση η ημέρα που η χώρα εξήλθε του εφιάλτου της χροκοπίας Που ξεκίνησε στι 6 Μαΐου του 10 Την επωνομαζόμενη εποχή του Μνημονίου Και είναι η ημέρα από την οποία η χώρα ανακτά Σταδιακά τη δημοσιονομική τη κυριαρχία Όχι Για να επαναλάβει αυτά του παρελθόντο. Όχι για να κατηγορούμε τον κάθε επόμενο Υπουργό Υγεία το δεν έχει γάζες», όπω κάναν το 88. Αλλά για να βρούμε τη λύση να βρούμε πραγματικέ λύσει στα προβλήματα στον πραγματικό κόσμο όπω έχουν κάνει τόσα και τόσα άλλα κράτη πριν από εμά και τα οποία πρέπει τώρα να ακολουθήσουμε ει το δρόμο τη πρόοδου. Με υπερηφάνεια ψηφίζουμε αυτό το νομοσχέδιο και όχι για να μα το επιβάλλει κάποιο τρίτο. Σα ευχαριστώ πολύ. Έτσι λοιπόν, αφού προσπερνάμε την υπερηφάνεια που ψηφίσετε το νομοσχέδιο. Δεν μπορεί να ξεπεράσει έτσι την υπερηφάνεια. Ναι, είναι υπερήφανο. Τι, σε κάνει υπερήφανο, Είναι μια ωραία ερώτηση σε αυτόν τον τόπο. Τον Άδων τον κάνει αυτό, ότι ψήφισε το χθεσινό νομοσχέδιο. Μετά από τρία μνημόνια, δύο μεσοπρόθεσμα και 7, 8, 21 πράξει νομοθετικού περιεχομένου. Δεν τι ψήφισε βέβαια, αλλά τι υπέγραψαν υπουργό, τι μισέ από αυτέ τουλάχιστον. Ήταν η ιστορική χθεσινή μέρα, το είπε στη Βουλή. Ναι. 30, πόσο είχαμε χθε? 30. 30. Θα γίνει αργία, κάτι, παρέλαση. Όχι, γιατί είχαμε και πριν μια βδομάδα επίση ιστορική μέρα. Δεν παρελάζουν τα άρματα των μνημονιακών. Πολλέ, πολλέ ιστορικέ μέρε. Ναι, ο Άδεν πάλι το είχε πει στι 18. Σα λέω λοιπόν κάτι. Σα λέω το, το, το σημαντικό. Όταν φτάσαμε στι 6 Μαου του 10 και η, η Ελλάδα ήταν έξω από, από τι αγορέ και ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μα εκείνη την ημέρα δεν είχε συνειδητοποιήσει το μέγεθο τη ημέρα. ότι η χθεσινή μέρα. Είναι το τέλος αυτής της περιόδου. Ο ιστορικός του μόλιου θα γράψει 6 Μαΐου του 10 Και 18 Μαρτίου του 14 Έτσι κλείνει αυτή η περίοδος Αυτό λοιπόν, έχουμε πολλές ιστορικές μέρες Η, η μέρα που έγινε Υπουργό ο Άδωσης Δεν είναι ιστορική μέρα Και αυτή Α. Και αυτή, Αλλά μέσα σε 20 μέρες Έχουμε δύο ιστορικές μέρες Κοίτα να μέρα. Επανάσταση. Επανάσταση Όχι ιστορική μέρα λέει Α. Ιστορικέ μέρε μέχρι τώρα <στοί> είχαμε όταν γινόταν μια επανάσταση, μια εξέγερση, κάτι. <στοί> θα έρθει και αυτό. Κυρθίζαμε, λέγαμε να πιστεύαμε... όχι. Τώρα είναι του Νέι. <στοί> <στοί> ναι, δεν το είπε είναι να λες ναι και όχι, όχι. Το έχει πει και αυτό. Ό,τι λέμε εμεί εδώ το έχει πει ο Άδερμη. Λαό, μέρο βου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καταρχήν θα σε πρίξω μια φορά τη βδομάδα αν δεν πάρει τον κύριο Βασίλη τηλέφωνο. Ρίξαμε. Θα σε πρίζω συνέχεια. με κυρία μου. Σβήσε με, μου. Αпта σου Ναι, δεν μου λες το τραγούδι που βάζετε τα καγγέλια. Ο <σομίως> <σομίως> <σομίως> <σομίως> Είναι οπ οπ οπ οπ οπ οπ οπ οπ ε, οπ οπ <σομίως> Θα σου πω, κι αν είστε πραγματικοί Έλληνε, δείξατε την παρέλαση των Σπαρτιάτων στον πειρά. Δεν είμαστε Έλληνε. Δεν πειράζει, ούτε εγώ, αλλά δείξα την παρέλαση των Σπαρτιάτων για να δει πού θα καταντούσαμε αν ήμασταν Έλληνε. Δηλαδή, πιτέρχε Έλληνε, σαν για αυτού δεν είμαστε και δεν θέλουμε να είμαστε κιόλα. Αυτό, αυτό σου είπα. Δείξα να δει πώ. Ελπίζω θα... να συνέχισαν <laughs> όλοι αυτοί και να βρέθηκαν θάλασσα. Χε. <laughs> δεν φτάνει μόνο αυτό. Πώσελε, δεν έχουν έλεγχο οι Αφανταδόροι! Είναι ανηλέτη! Δεν έχουν έλεγχο! Έχουν... Δημοσιογράφοι, καθηγητάδε, οικονομολόγοι! Τώρα προσθέσαμε και τον Μητροπολίτη! Βγήκε προχθέ όταν ήρθε ο Πρωθυπουργό απ' Και είναι κατάδειλο στο προσωπό του τι δοκιμασίες και τι έχει περάσει μαζί με τον Υπουργό των Τον υφωνό μυθών. Έχουν γίνει ερείπια. Αν δεν χαιρόμαστε! Τώρα του καταλάβετε στου μικροοπολίτε. Θα πήγω, θα φύγω, θα φύγουν και η υπόλοιπ πρέπει την εκκλησία αφού έχει ένα βανταβαση ο μυτροπολίτη. Υπάρχουν ακόμα στην εκκλησία κόσμο. Ανθρωποι. <Άκω> Πάνε στο παγάρι, δίνουν λεφτά. Μαβούνα από τον Ιούλιο. Το καλύτερο που έχει να κάνει, σαν είσαι χερό και σου κάτσε το φλουρί, να ρίχνει μέσα στο πανγάρι φλουριά. Ναι, ναι. Δεν ξεφούρι ψέφτη γνώμη. Και πάει, κερίου, Ακούσα... καταστάσει πάρα πανεσό, στο σπίτι, να μην σιώσουν ποτέ. Δε φίλε, αυτό ο τράγο που μιλάει είναι εκπρόσωπο τύπου. Τι λε τράγο, παιδί μου, δεν είναι όλοι οι ίδιοι τράγο. Α... Αυτό έχει σε και τον άλλο, δεν είναι σαν Ναι. Αυτό ρε... είναι ένα επίτευγμα. Δηλαδή, όπω και να έχει, το λε. Ή μήπω το κάνει, δε φίλε, για να επηρεάσει τα ζώα που είναι μέσα εκεί πέρα, να πάρουν στη σομαρά. Ποια τα δύο άραγε. Να σου πω, κάναμε μια χαρία. Έχουμε μια συγκέντρωση εδώ πέρα στο πέραμα. Ε, είναι γιατί. Τη ζώνη για θέματα έτσι της Δημαρχία είναι Λεωφόρο Ειρήνης και Καραολί και Δημητρίου. Μπράβο. Είναι στη δημοτική κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο πέραμα. Θα μιλήσω ο Νίκο Χουντή σε 7,5 ώρα το απόγευμα σήμερα. Και εγώ τι θε να κάνω, παιδί, να προπαγανδίσω το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, εντάξει, ε, βοηθάμε όλοι να είμαι και εγώ, το σε βοηθάω να είμαι. Βεβαίω, με μεγάλη χαρά. Απλά ξέρει πότε θα ακουστεί, ε. Ε, ναι, αλλά τώρα δεν μπορεί να το περάσει σήμερα. Μου θέλω, δεν προλαβαίνω. Ε, κάνε λίγο. Γεια μου, του και θα χάσουμε την το ομιλία του Χουντή. Κάνε Ήχε λίγο. Είχε τόσα να πει. Αδόρτι έμα, τέλα. Εντάξει, καλά, σε περίπτωση που το χάσω, θα μπω μέσα στο site τη Νέα Δημοκρατία να βρω ομιλίε του Ψάχνει ένα ακροάτι εδώ το ηχητικό με τον άνθιμο που γλύφει Σαμαράκι Στουρνάρα. Δεν το λέει έτσι ο ακροάτι. Ναι, δεν μπορώ να πω τι λέει όμω. Ναι. Καλά, λέει διάφορα. Κράζει. Κράζει. Κάπου είναι στο YouTube. Θα το βάλουμε και στην τηλεοπτική Ελλοφρένια. Δεν θυμάμαι αν είναι σήμερα ή αύριο. Εμεί εδώ το έχουμε μεταδώσει από πριν. Σήμερα προχτές. το έχουμε βάλει νομίζω. Ναι, δεν Για θυμάμαι. Σήμερα Ναι. Οπότε δείτε το από εκεί. Ναι, Και αμέσω μετά. Σήμερα ή αύριο. Είς... Είς... Είς ή αύριο. Είς... Ναι. και την επόμενη μέρα το πρωί θα ανέβει στο επίσημο site μα ελληνοφρένια.gr. Μακροπρόθεσμο σχεδιασμό από τώρα ε... μέχρι αύριο το πρωί. Λοιπόν, λέει ένα εδώ. Ο Λιάρος δεν έκανε ρεπορτάζ παζό. δεν έκανε. Και είναι υποψήφιο βουλευτή στο υπόλοιπο Αττική. Και αυτό έκανε. Ε... Έχω ένα μήνυμα. Ε... Θε να στο διαβάσω. Για ναι. Σε, σε ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, μια ζεστή αγκαλιά στον Θήμιο. Καλησπέρα. Είμαι 80 ετών, εδώ χιλιάζει. <χει> <χει> και κάθε φορά που σα ακούω, νιώθω μια ανάταση. Μη μα προδώσετε και εσεί. Ποιοι άλλοι σα έχουν προδώσει, Κυρία Μαρίκα. Ε? Ποιοι άλλοι σα Όλοι οι άλλοι, υποθέτω. Ποιοι είναι οι άλλοι. <χει> Να δώσω <χει> σε ποια μα βάζει. Α, δεν Με ποιου μαζί μα βάζει. Σε ποιου υπολόγιζε. Σε ποιου υπολόγιζε και αν υπολόγιζε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ε, ο Άδωνη, χθε, ξεκινώντα την ομιλία του, τι κάνει ένα υπουργό, ρε παιδί μου, πολύ είσαι Όχι, όχι, όχι, όχι. Ό, μακάρι το έκανε αυτό. Θα έχει πλάκα στη Βούλη. Τι κάνει ένα υπουργό με το που ανεβαίνει στο βηματίο. Υπέγραψε ένα μνημόνιο έτσι για το Τσακυρικέφ. Θα μπορούσε και αυτό. Έκανε oh. κάτι άλλο που είναι πιο κόντρα στον Άδον. Πολύ κόντρα. Έγλειψε το Σαμαρά. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, αφήστε τον. Επίση, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο πρωθυπουργό τη χώρα και αυτό το έχει κερδίσει την εκτίμηση του ελληνικού λαού. Είναι ένα από του πιο σκληρά εργαζομένου πρωθυπουργού που έχει γνωρίσει ο τόπο όλο το τελευταίο διάστημα. Για τουλάχιστον άδικο αυτό το οποίο είπατε. Και σίγουρα, μάλλον διάλαθα προσοχή για ποιον το είπατε. Αντώνη Σαμαρά εργάζεται 24 ώρε το εξωτερικό. Ω μα την το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Μ' αρέσει που λέει στην αρχή: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι καταξιωμένο, όπω το είπε και είναι επιτυχημένο και εργάζεται πολλέ ώρες. Αυτό αντιλαμβανόμαστε Παρεκτώτος, όλοι. Αλλά αντιλαμβανόμαστε βασικά... όλοι. Κάνα 19% όσων θέλουν να ψηφίσουν το αντιλαμβάνονται μέχρι στιγμή. Και μάλλον δεν ξέρω αν είναι και αυτό κριτήριο. Γενικά, ότι του έχει σώσει, ότι του έχει σώσει αυτό ίσω να είναι. Να αναγνωρίζουμε την έργο. Με το κατευθείαν με γλύφει στον Πρωθυπουργό. Το με πόρτι το πόρτι καλημέρα γάση, με το που ανεβαίνει πέρα. Και χωρί λόγο, έχει γίνει πρωτόκοστό τώρα. Τι έχει λόγο έχει γόσαι. Ναι, αυτό είναι. Γιατί τώρα το γνώρισε, γιατί λέω εμεί που μα Υπουργείο, ξέρουμε yeah. αν δουλεύει yeah. ο σαμάρα 24 το. Τα ξέρω από μέσα. 24 άρωμα θύμειζονταν άδωνή που δεν έλεγε τόσο καλά λόγια για τον Σαμαρά. Είπε κακά. Για τον Τι αποφάσισαν αυτή τη σύνταξη. Για άδουμε λίγο τι υπογραφέ, Τι υπογραφέ μου σημασία στην ιστορία. Πάνουμε λίγο του μογραφε, βέβαια, βέβαια από το βελάκι, δεν παιδί. Μην τρέπαζε. Η Υπουργή Οικονομικών Αντώνης Σαμαράς Δικαιοσύνης Φώτης Κουβέλης Και εντάξει ρε παιδιά Ο Κουβέλης να το καταλάβω Ο Σαμαράς <σκυρίζει> Ο μεγάλος δεξιός ορθόδοξος πατριώτης Να πάει να μοιράσει χιλιάδες συντάξεις Εις το Δημοκρατικό Στρατό Απ' τα δικά μας τα λεφτά δηλαδή Είναι εδώ που έλεγε το Σαμαρά Ζήτω ο Πρωθυπουργός μας Δεν καταλαβαίνω Είναι κάποιο αντίθετος με αυτό Πιο όλα. Με τον ε, ο... <laughs> Δουσουέ, καταρχήν, και με τα καλά λόγια που λέει ο κύριο Υπουργό. Δεν θε να ξέρει τι είναι ο Δουσουέ. Είμαστε ναι, θα περήφανοι θα με τον κύριο Άδων. Τι είναι Δουσουέ. το Είναι κακό για το έθνο. Καλό ήταν. Οι κομμουνιστές θα το έκαναν. Οι κομμουνιστές το έκαναν. <laughs> το ξέρω. Δεν το ολοκλήρωσαν. Σκατά μούτρα των κομμουνιστών. Ναι, ξέρω, ξέρω, ξέρω, δεν το ολοκλήρωσαν. Αυτό είναι το θέμα Είχε κι άλλο. Ευτυχώ χτυπήσαμε ένα πρόβλημα στη ρίζα του. Ναι, το είδα. Σα πήρε τρία χρόνια και 27 στην παρανομία μετά και πάλι δεν το χτυπήσατε. Άχρηστη και σε αυτό, αυτό το μετεμφυλιακό κράτο και σε αυτό άχρηστη. Θα αναφωνήσουμε. Ζήτω Σαμαράς. Να αναφωνήσεις. Ζήτω οι κυβερνήσεις. Να αναφωνήσεις, Γενικώ. <laughs> έχει πει κι άλλα ο Άδωνης για τον πολύ εργατικό πρωθυπουργό που δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Αν νομίζει ότι θα αυτοδιαλυθεί ο λαϊκός οδόγης να γραμμός. Αν νομίζει ξανεκά οι βουλευτέ του λαού θα φύγουν και όλοι να ακολουθήσουν τον Μέγα Αιγιατή Αντώνη Σαμαρά. Αν νομίζει ότι οι ψηφοφόροι του λαού πάνη, να ψηφίσουν όλοι οι Λέα Δημοκρατία γιατί εξελέγει ο Σαμαρά αρχηγό, προφανώ ο, ο άνθρωπο έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Αλλά δουλεύει 24 ώρε. Ούτε έχετε... μασάει ο υπουργό. Όταν... Τι γίνεται. Ρώτα τον. Mm. Όταν είχε πολιτική σκέψη νηπίου. Δηλαδή πότε άλλαξε. Έχει μια γνώμη για έναν άνθρωπο και το λε πολιτική σκέψη νηπίου. Και αυτό στο δημόσιο λόγο έχει πει κι άλλα, διαλέξαμε δύο Τι αλλάζει ξαφνικά και λε καλά λόγια γι' αυτόν. Αυτό Αυτός ο εργατικό άνθρωπο <χει> κοίταζε, αν θε να ξέρει, τα ταβάνια 11 χρόνια. <χει> του τείχου. Του τείχου. Όχι στίχους. τα βάνια. Ναι, ναι, ναι. Ή το έχει ξακλωτώσει. <χει> Ωραία. <χει> Τότε κοιτούσε του τείχου. Εκτό και να έχει το κρεβάτι όρθιο. Δεν ξέρω. Γιατί δεν κοιμάται. <χει> Δουλεύει 24 ώρε 24ωρο. Και <χει> κοιτούσε του τείχου και ορίμασε. Να! Έτσι <χει> οριμάζει ένα πολιτικό. Αυτό είδω άδονη. Και τον εκτίμησε και ω άλλο στρατηγό, ω μιλτιάδη που λέει θα μπουκάρουμε μέσα και όλα τα υπόλοι. <χει> ο <χει> ήταν <χει> στο άδονη Όχι, ποτέ. Θα μπορούσε. Α, δεν, όχι, νομίζω ο δεξιό είχε πει ότι ήταν. Δεν θυμάμαι για Πολιτική Άνοιξη. Mm. Τι θα μπορούσε. Να είναι ναι, στην Πολιτική Άνοιξη, γιατί όχι. Η Πολιτική Άνοιξη εκείνη την εποχή ήταν light σε σχέση με αυτά που πιστεύω ο Άδωνη. Εκείνη την εποχή. Εκείνη, εκείνη την εποχή ο Άδωνη γινόταν ευλαμμένο. <laughs> ναι, γιατί <laughs> δε, δε, δεν είχε απεργία καθηγητέ. Είχαν απεργία και δεν μπορούσε να δώσει. Γινόταν ευλαμμένο. <laughs> <laughs> <laughs> σε κάποια εποχή γίνε, σε κάποια... <laughs> <laughs> έγινε κάποιο βλαβερό. Τη αρχαία του ο Άδωνη. Είχε πάθει βλάβη, το έχει ομολογήσει ο ίδιο. Εμεί τα δικά του λεγόμενα δεν έχουμε. Ναι, δεν υπάρχει λόγο με τον Άδεν να προσθέσει μισό χιλιοστό. Ε, σήμερα το πρωί εκεί στο Ζάπινγκ πάνω στου Βύχε και τα λοιπά βλέπω Κυριάκο με Έτσι δεν δίνει τηλεφαίρεση στα κανάλια με τα Ζάπινγκ συνέχεια. Α το κάτσει, μισή ώρα. Έκατσα Ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο σκόρ. αλλάζει τηλεφαίρεση. Στο Κυριάκο με τζοτάκι έκατσα λίγο και σε πιο απόσπασμα έπεσα. Θέλει να καθαρίσει το δημόσιο. Είπε ότι θα φύγουν 15.000 μέσα στα δύο χρόνια, έχουν φύγει 8 βάζει στους 3.000 από το νεοποίητους γιατρούς, θα φύγουν άλλοι 6, 7, 8, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο φλού αυτό. Ε, με ποιο τρόπο μιλάει ο Κυριάκο όταν διαπιστώνει απάτη. Αυτό εμένα μου έμεινε, το mm. πάθος του όταν συνειδητοποιεί και διαπιστώνει μπροστά του κάπου... Δεν δέχεται αυτά, όχι, okay, άγουζε. Απάτη, γιατί διαπίστωσε απάτη. Από δημοσίου σου αυτή την Αυτό απάτη, λέω, α, λέω δεν α, λέω την άλλη. Όχι, όχι α. μα α. πού πηγαινούς. Εκείνος ο διακανονιζός με τη Siemens πώς προχωράει. Δεν ξέρω. Έχει ξεχρεώσει, τι έγινε. Ε, δεν ξέρω. Που είχε κάνει με την ίδια τη Siemens. Ναι. Αγώρασε, όχι, όχι, που Πήγε τα Ήφυρα. Και αυτό και όλοι οι είχαν πάρει τα καλύτερα τηλεφωνικά κέντρα και δεν υπήρχαν άλλα. Κύριε Χατζη έτσι του είχε πει. <laughs> <Σε> μια... <laughs> το ακούγαμε πρωτοί. Υπήρχαν, δεν υπήρχαν και πολλά άλλα τηλεφωνικά κέντρα, κύριε Χατζηνικολάου, και ναι. πήραν τι Ζήμεν. Μα θέλει ο κόσμο, μα παίρνει τηλέφωνο. Πώ θα συνεννοηθούμε. Ναι, να ότι είμαι κουρελού. Σε συμβάσει αορίστου χρόνου και εμεί θέλουμε να του επανελέγξουμε. Έδωσε μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ κατά αυτή τη διάταξη. Γιατί τους. να μην χάσουν τη δουλειά του, αν μετέτρεψαν παράνομα τι συμβάσει με δικά του υπηκότητα, όχι να τη χάσουν. Βεβαίω να, να τη χάσουν. Εξαπάτησαν το ελληνικό δημόσιο. Τι είναι ακριβώ αυτό. Εξαπάτησαν. Να τον έπαιρνε, α πούμε, κάποιον για ένα εξάμεινο και την έκανε απαραίτητα. Εάν, εάν δεν πληρούνται οι όροι μετατροπή μια σύμβαση, εάν παράνομα μετετράπησαν συμβάσει. Ναι. Υπάρχει η και του εργαζόμενου. Βεβαίω και πρέπει να χάσουν τη δουλειά του. Είμαι κάθετο σε αυτό. Ορίστε, το λέω. Ο άνθρωπο να χάσουν τη δουλειά του. Διότι συνειδητοποιεί μια παρανομία. Και ω εκπρόσωπος ενό κράτου που μόνο νόμιμα πράττει, μόνο από τον Αλβανό φυλακισμένο μέχρι τι συμβάσει που δίνονται με αναθέσει, δεν μπορεί να εντοπίζει την παρανομία και την απάτη. Να χάσουν τη δουλειά του βεβαίω. Και αν δεν το πει αυτό, ένα υπουργό που από τα Σπάργανα τη εργατική τάξη. Πιανή. Όχι. Όχι, μάλλον. <laughs> Για τη κοινωνία ποιο θα σα πω πιο σκεπτικό: Όχι ότι τι? ήταν ένα πλούσιο σπίτι, ένα σπίτι που δεν δούλεψε ποτέ κανεί. Με αυτό το σκεπτικό. Δεν ξέρω τι σημαίνει δουλειά. Ζούσε παρόλα αυτά αυτό το σπίτι. Πλούσιο πάροχο με πέντε σπίτια. Α. Το ένα το μικρότερο ήταν πεντακόσια τετραγωνικά. Και πού τα βρίσκανε τα λεφτά. Δεν ξέρω. Αυτή είναι μια πορεία γενικότερη. <laughs> Αλλά δεν το θέτουμε στο δημόσιο διάλογο. Είναι μια οικογένεια η οποία ζει πάρα πολύ καλά, χωρί να έχει δουλέψει ποτέ κανεί. Α, ο Κυριάκου έχει ένσημα. Το έχει δηλώσει ο ίδιο, έχει κάτι ένσημα. Καλά, αγοράζει ένσημα του στρατού. Όχι, δεν αγοράζει. <laughs> Τα δούλεψε <laughs> με την αξιοπρέπεια του. Δεν είναι τόσο ό, ο, εμπάθεις, ο, που είσαι, δεν θα μπορούμε να σου Πρέπει να γίνει λίγο πιο διαλλακτικό. Πού δούλεψε, Μήπω γι' αυτό που έκανε. Πού δούλεψε, Μωρέ. Πήρε ο πατέρα και λέει: Πάρτε το παιδί εκεί για να λέει ότι έχει ένσημα. Και πήγε και καθόταν και κι αυτό στου τείχου. Κάναμερο που έχει δουλέψει. Εδώ το έχουμε στίχημα σε αυτόν τον τόπο θα βγάζουμε πρωθυπουργό όποιον έχει δουλέψει λιγότερο ή καθόλου. Ο ο είναι ο έχει σπουδάσει όμως ε, όλοι έχουν σπουδάσει. Ε, όλο Τι είναι αυτό. Ε, να το λέμε. Επειδή σπουδει. Είναι ερχομένο. <laughs> δεν έχει οριστεί ποτέ στη ζωή σου, αυτή γίνονται, αυτή προχωράνε Ο λέξη ποτέ έγινε πρόεδρο του συνασπισμού. <laughs> του... του... Στα 32 δεν 33 ε, Δεν πρόλαβε να δουλέψει κιόλα αυτό. Δεν πρόλαβε. Συμμασέχει ποτέ έφυγα από το πιζοδρόμιο. Όταν μπήκε ο φοβό πίσω μου και τονίκιασε στη Νέα Δημοκρατία. Τότε έφυγα το πιζοδρόμιο. Δεν αντέχτηκε να είναι ο Δεν αντέχτηκε πίσω μου τη Νέα Δημοκρατία. μου τη από πίσω, λέω αυτή. Είναι ο δημοκράτη. Ήθελε όλου του άλλου. Ήθελε όλου του άλλου. Καλά, έχει δίκιο. Εμεί οι αριστεροί θα μα έχουν από πίσω φαλάκι. Μια που το πήγαμε εκεί, να ακούσουμε και την παρότριση καμένου χτε στη Βουλή. Υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα είναι να σταματήσετε να εκβιάζετε τον ελληνικό λαό σε σχέση με του δανειστέ. Ήταν, μαζί, προκειμένου να, το χαμόγελο. Ήτανε, λέει, τελική, να τον ακούσαμε εδώ τον καμένο. Για να έρθει το χαμόγελο, θα γίνουν Ήταν κι αυτό η σύγκρουση έφυγε μετά. Έφυγε κι αυτό. Ήταν στην νεολαία Πολάν λένε εδώ οι ακροατέ. Ο, ο Άδωνη. Ναι, κι εγώ κάτι έρχε, γι αυτό το Κάτι Μετά έγινε η ελπίδα του <laughs> Το <κόμμα>. <laughs> <laughs> του του... Όχι, Το και αυτό. του το πριν Το Και μετά πήγε στο ΛΑΡΑ. Και τώρα είναι υπουργός της Σαμαράς. Γυρολόγος γενικός. <laughs> είναι το λιγότερο, ότι είναι υπουργό της Σαμαρά τώρα. Και έχει... στην ε, νεολεία της Νέας Δημοκρατίας ήταν ε, ναι, παλιά δεξιά οικογένεια, το έχει πει. Αυτό, είναι ωραίο όλο αυτό το σκηνικό. Ταινία. Ταινία. Κανονική. Αυτό να κάνουν το κοιμάτερο, όχι το τσίπρα... Μια μέρα με τον Άδωνοι θα πηγαίνουν από τα παράθυρα. Πια μέρα. Δεν θα προλαβαίνει Όπου δεν θα βλέπεις από τον Τζίπρα Λονόν συνεδεύσεις, θα βλέπεις τα δε κάτω. Και θα λέει είμαι ψυχοπαθής. Ναι, ναι. Αυτός είναι είμαι, ψυχοπαθής. είμαι ψυχασθενής. Λοιπόν, διαφημίσεις. Real News σα πάει θέατρο. Αυτή την Κυριακή, δύο εισιτήρια στην τιμή του ενό για κορυφαίε θεατρικέ παραστάσει. Την Κυριακή, μη χάσετε τη Real News. Έκθεση Νάτεξ. Κυνήγι, ψάρεμα, ψαροτούθεκο, κατάδυση, κάμπινγκ. 3 με 7 Απριλίου, Δυτικό Αεροδρόμιο, Απολαιοφόρο Ποσειδόνο. Μαζί με το Ναυτικό Πανόραμα. Εάν αυτό ο θόρυβο είναι μουσική για τα αυτιά σα, τότε σα περιμένουμε στην Oto One. Φέραμε τη μοναδική στην Ελλάδα συλλεκτική Αλφα Ρωμαίο 4C. Ελάτε στην Oto One στη Λεωφόρο και Φυσία 30 στο Μαρούσι. Γνωρίστε από κοντά την Αλφα Ρωμαίο 4C και νιώστε την ακαταμάχητη έλξη τη. Και για τον Απρίλιο, η Oto One προσφέρει σε όλου του φίλου τη Αλφα Ρωμαίο μοναδικά προνόμια αγορά και συντήρηση. Ο To One, επίσημο διανομέα Αλφα Ρωμαίο Ambar, Fiat, Lancia και Jeep. Lidl. Φρέσκα, ελληνικά και φθηνά. 44% φθηνότερα. Από Δευτέρα 31 Μαρτίου μέχρι Σάββατο 5 Απριλίου. Ελληνικέ φράουλε, 44% φθηνότερα. Μισό κιλό, μόνο 99 λεπτά. Ελληνικέ ντομάτε, 44% φθηνότερα. Το κιλό, μόνο 99 λεπτά. Lidl. Ποιότητα και τιμή. Με διαφορά. Είναι τιμή μας η επιλογή σας. Γι' αυτό ανακαινίζουμε τα καταστήματα ΑΦΗ Κολομβούνη και σας χαρίζουμε το ΦΠΑ 23% και 23 άτοκες δόσεις σε όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπα Philips 1800W, 59 ευρώ και Siemens 2200W γερμανικής κατασκευής, 99 ευρώ. Γιατί στο κάτω-κάτω της τιμής υπάρχει ο Κολομβούνης. 210-9952-030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 Γιατί καμία ερώτησή σας δεν πρέπει να μένει αναπάντητη. Real FM στους 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο. Τι είναι αυτό που ακούμε? Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το Johnny B. Good. Ναι. Το 58. Τι λες? Ναι, ναι. Μπράβο τον Chuck Berry. Σε σύγκλι. Αυτό που ακούμε. Αυτό που, που ακούμε. Έκανε μετά μεγάλη ιστορία. Πάμε. <laughs> και έτσι και με αυτό σα αφήνουμε για σήμερα. Είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Τουρνάρα, να το πούμε αυτό. Τόσο τον... τον... τον... τον... τον... τον... τον... τον... καλό. Τον... Τον... Γκο, Τζόνι, Γκο. Συνεχίζει έτσι κι αλλιώ. Αδιαφόρηγε αυτά που γίνεται Εξεφάνιζε εδώ πάει για μας, go. Ναι. Θα πάει. Μα αυτά είναι εχέγγυα για αυτόν για να πάει έξω να κάνει την καριέρα που ονειρευόμαστε όλοι. Ε, το βράδυ έχει τηλεοπτική Ελλοφρένια 10 παρα 10. Αύριο τώρα ελπίζουμε να είμαστε εδώ καλά. Να Έχουμε πολλά που σήμερα. Πέρα. Εδώ Ο Παλουρίδο δοκιμάζει γάλατα. Φρέσκο. Τα... Φρέσκο. Φρέσκο γάλα τώρα 90 ημερών. Λαχταριστό. Ωουλιά, τι κάνει. Σήμερα να κάτι συγκεκριμένο. Κάτι αύριο, αύριο, κάτι... Είναι το... αύριο Σε ένα μπακάλιπο. Όχι σήμερα είναι ο αύριο, αύριο είναι ο Καλό μεσημέρι. <laughs> Σε λίγο Γιάννη Παπαδόπουλο